Έλα, πω όλοι ναι. Έλα, καλά. Ε, να σου πηγαίνουμε από την Ευρωζώνη. Ποιο κανάλι ακού, Το νιουσίτ. <laughs> το νιουσίτ. Το Ευαγγελάτου, σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο, βγαίνουμε. Ο Ευαγγελάτο στο Μέγκα δεν είναι, ναι, βγαίνουμε. Όχι, βγαίνουμε. Η δραχμή τυπώνετε πάλι. Α, ε, α, αυτόν τον τρόπο Είμαι τώρα σύμφωνα με τον Ευαγγελάτο, απλά... για να το Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Χτε μίλαγα με μια κοπέλα και μου έλεγε θα ψηθεί στη Νέα Δημοκρατία. Και την αρχίζω στην Καραμούζα και τη λέω ότι δεν το γλιτώνει τον Αντωνάκι ούτε ο Μεγαλέξανδρο στην Αμφίπολη. Και μπαίνω το πρωί στο ίντερνετ και τι διαβάζω. Πέντε σκελετή στην Αμφίπολη. Πόσα οστεοφυλάκια έχουν ψάξει για να συναρμολογήσουν το σκελετό του Μεγαλέξανδρου, δηλαδή. Να σου πω, Τι. Γυναίκα λέει ο σκελετό. Τα έλεγα εγώ. Το βρήκαν το τεκνό. <laughs> Είναι είτε. γνωστό ότι είχε γυναικομαστία, τα είχα πει εγώ. Τα πει, τα είχε πει. <σταγεσπίδι> το κρατάγανε για πριν τι εκλογέ. Έτσι, έτσι. Αλλά δεν λένε ότι βρήκαν το τεκνό, λένε γυναίκα. Εννοείται, τι θα πούνε. Δεν λένε ότι την η γυναίκα, λένε ότι είναι γυναίκα, <σταγεσπίδι> τέλος πάντων. Σαφήνω, <σταγεσπίδι> δεν θέλω να επεκταθώ. Για σ' Αποστολή. Τελικά ο Βαγγέλη μπορεί να μην είναι συγκυβερνήτη, αλλά θα είναι στο πλήρωμα του αεροσκάφου. Με άλλο ρόλο βέβαια. Τι θα κάνει το Σουσίβιο, σε περίπτωση προ ταλάσσωση. Θα έχει ρόλο αεροσυνοδού. Αυτή η χώρα πάντοτε ήθελε μια αεροσυνοδό. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη, περνάει και ένα μήνυμα, σου λέει: Δεν είμαστε παλιό. να φύγουμε ελικόπτερο, με, με αεροπλάνο θα φύγουμε. Επίση αυτό το αεροπλάνο τη διαφήμιση δεν κατάλαβα. Είναι εμπορικό ή πολεμικό. Δηλαδή είναι από αυτά που έχει υπογράψει ο Βενιζέλο να παρθούνε Γέρνη, είναι εξοπλιστικό. Δε, όλα αυτά δεν τα Κατάλαβα. Δεν θα σ' αφήσει διαφήμιση. Δεν ανεβαίνει αυτό ο Αγγέλης, υπάρχει... Είχε γίνει κησέα γι' αυτό και τα έχει υπογράψει γιατί όλα αυτά είπα και γραμμένα. τα έχει αλλά ο Άκης είναι φυλακή τέλο πάντων για πε, ναι. Λοιπόν, πες αυτό το νουβλάκα του ταξιτσί που βγήκε γιατί είμαι εγώ. Ναι, για πες. Έχει <laughs> ανέβει ο τζίρος σας από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβρη. <laughs> Φύγει ο κόσμο να, να, να προσπαθούμε να μαζέψουμε. Βάλουμε πετρέλαιο. Που δουλεύει αυτό, σε ποιο κράτο του κόσμου δουλεύει. Και είχε δουλειά του έξι μήνε αυτού. Χριστούγεννα δούλευε, πρωτοχρονιά δούλευε. Και για το λόγο των αριθμού, θα σου εξηγήσω. Είμαι ένα διπλαξί. Είμαι τάξημι. Έχω πελάτε δικού μου και από το δρόμο. Και για να βγάλω τα έξοδα, όχι να φάω. Για να βγάλω τα έξοδα, μου βγαίνει ψυχή 14 ώρε. Πού σου διάρα δουλεύει αυτού του ταξιτέ. Δεν ξέρω, αυτοί που ψηφίζουν Σαμαρά και Λιμπερόπουλο κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Ε, αμ Πού είναι τότε. Εγώ να βάλω κούσα μία ώρα. Την ώρα, μία, δύο ώρα Επειδή όμω είναι γητή, ο λόγο στην εγγύη και έχει αξιοπιστία, αρκεί να θυμηθεί κάποιο που έλεγε για πριν τι εκλογέ και τι έκανε ακριβώ μετά. Και δεύτερο είναι αυτό που λέει ο Βενιζέλο ότι θα είμαστε ξαμίγω ελέγχου, στην επιγεία εξυπηρέτηση όπω το είπε, δεν ξέρω πώ τότε. Το, το θαμαστε φυλακή, παίζει καθόλου. Μπα. Πέζε σε σενάριο που δεν πει στην βουλή και δεν έχει ασυλία. Αλλά δεν σα βλέπω. Α, εγώ πιστεύω ότι ποιο σωστέ να θάμαστε φυλακή. Ναι, δεν είναι άστοι, θα σου κάνω και σενάριο. Ο Βενιζέλο φυλακή και να παραγέλει σε ένα ξηρό, τυχαίο παράδειγμα, να βάζει καλύπτωση. Ζάκια στο Παπανδρέου, που ο Γιώργος θα είναι έξω έτσι και αλλιώς όπως ξέρουμε και να βλέπουμε αυτό το θέμα. Δεν έχω καλύτερο. Δεν μου λε, είσαι σιριζέο τώρα για να καταλάβω δηλαδή. Όπου oh, βολεύει, τι να κάνουμε τώρα, αλλάζουν τα πράγματα. Ε τότε θα έρθω να σε φυλήσω, Αγόριμο. Θανάστη είμαι. Θανάστη, καλησπέρα. Τι γίνεται, Που χάθηκε. Μετά από εκεί το συνέδριο. Δα, τι, Έτσι και, είπαμε. Είμαι γιόρταζα χθε και γι' αυτό είπα να πάρω σήμερα να δω. Σε παρακαλώ, βοήθησε λίγο. Ναι, ό,τι μπορώ κάνω. Βλέπει, Θανάστη. Αλλά και ναι, εσύ, μπορείς. άμα ξαναχαθεί έτσι, δεν σου ξανασκώσω. Ο Πενιζέλο έβγαλε αυτό το σφαντάκι με το αεροπλάνο. Γιατί αποφάσισε επιτέλου να πάρει και, την... και τον άλλον μαζί να έτσι. Όχι καλά. Ψάχνει χώρο να κάνει την κεντρική του προεκλογική ομιλία και του έβαλε εκεί σε ένα αεροπλάνο. Αυτή η που λένε το Πασόκ χωράει μέσα σε ένα ταξί, κρυάδε. Χωράει σε ένα αεροπλάνο ολόκληρο. Α. Μονοκινητήριο ήταν. Τώρα όλοι θέλω. Εγώ. Έλα, αποστολή, μια καταγγελία θέλω να κάνω. Για κανένα. Πήγα στο Τζάμιο σήμερα το πρωί, στο 1909, στο λεωφορείο για τη μητέρα μου για τι ψυχοδραπείε. Εκεί η μητέρα μου Αλσχάιμερ. Λοιπόν, και μπαίνουν μέσα τρει ελεκτέ. Είμαι πέντε χρόνια άνεργο. Του δίχω κάρτα, χαρτιά, της μου, τη μάρα μου την ασθένεια κλπ. Με κατεβάζουν τρία άτομα με τραμπουκά. Λοιπόν, περιεωνία τύπου και καλά. Α μήπω άνεργο, γιατί παραπαξιγάλα τσιάμπα στο περίπτερο. Μου λέω ένα σοβαρά τόση η ζωή μου. Μου κόβουνε πρόσημο 72 ευρώ. Τον έστειλε το διάολο και τα παρελκόμενα. Ε, Όλοι είμαστε τραγικοί οικονομικοί καταστασμοί. Η μάνα μου σου, σου είπα: έχω πατρά με καρδιά και του είχα και του τρει. Το θέμα τη ποιο ότι πήγε να πάρει την αστυνομία τηλέφωνο και άμα γινόταν κάτι, ποιο θα με βγάζει έξω. Λοιπόν, ο κόσμο, α κοιτάξει, κάνω αυτή την καταγγελία. Ξημίσει ο κόσμο, δεν υπήρχε αλληλεγγύη με στο λεωφορείο. Κανένα δεν με υποσήριξε. Αυτό είναι πιο σοβαρό, όχι ότι το καθήκον ελεγκτή που όπω έχουμε δει σε άλλη περίπτωση έχει ρίξει και παιδάκια απ' έξω και σκοτώθηκε. Στο <σομίου> περιστρέει το 18χρονο. Συμφωνώ και το πα και του πρέπει να αντρέπεσ Το θέμα δεν είναι, δεν περιμένεις από αυτόν, που με κάποιον τρόπο μπήκε εκεί πέρα. Έχει δίκιο να αποστολεί ο κόσμο. Από τον κόσμο είναι να περιμένεις, το χειρότερο είναι αυτό. Ας θυμίσει ο κόσμο την Κυριακή και ας πάρουμε, να τους με τις πέτρες. Να πάμε όλοι να ψηφίσουνε, να φύγουν αυτά τα κατακάσια. Έχουμε τον Αποστόλη σήμερα. Τον έχουμε εδώ, είμαι εγώ. Περιμένω. Κάθε μέρα τον έχουμε, δεν κατάλαβα. οριστε. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς Αποστόλη. Τον Αποστόλη να παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ είμαι καλέ. Εσύ είσαι. Ναι. Συχαριστώ για την εκπομπή σου. Από που καλείτε. Από εδώ λέω. Το νου σου, μην κάνεις κανένα μαζί. Όχι, Τι βαρεθήκαμε πια, δεν έχουμε. Α, την έχει κάνει τη μακκκία. Την έχω κάνει, αλλά κουράγιο δεν έχουμε γυάλι. Οπότε τώρα πάμε στα. Δεν έχει άλλο περιθώριο, τώρα θα κοπεί το χέρι, δεν έχει άλλα. Όσε φορέ το γλίτωσε το χέρι, τώρα δεν έχει. Όχι, τώρα δεν δικαιολογείται τίποτα. Η μακκκία τέρμα γιατί μα κούρασε. Ενώ στι εκλογέ, έτσι, μην το λε έτσι γενικά και τίποτα γύρω το κόρε τρελαθούνε. Η μακκκία τέλο. Όχι, εννοώ. Κορίτσια, κορίτσια. Μη στεραχωρούμε τα γοράκια, όχι τέτοια, για τι εκλογέ το λέμε αυτό. Όχι, δεν εννοώ, αυτό. Μη μα βάλουν Τίποτα εμπάργα να πούμε και δεν χάρη άνθρωπο με τις εκλογέ. Τώρα πάμε στο θεράκι με μυαλό. Παναγία μου, τρομάζω. Τι θα ψηφίσει, Θα ήθελα αύριο να βάλεις αν γίνεται το. Κάντε λιγάκι υπομονή. Μην απελεπιζέσαι. Εντάξει. Τρακουδάω. Τι, τι? Τραγουδάω. είχα τόσο καιρό να τη τυφώνω να τρακουδάει. Αχ, καλά είμαι και λαϊδόνη. Τρακουδά μου λίγα ακόμα γράφει. Oh δεν έχει, δεν έχει. Μην απελεπιζέσαι. Εκετά. Και... Była κοντά σου θα Μια χαρά Δεν έχει, το δίνω έτσι εύκολα. Να να με που Σπίτι, Γεια <Εσφυλέ> Ε, είμαι γιος Μεγαλοεργολάβου. Φαντάζεσαι να ά τίποτα γιό στα χιδρόμους; Απαπαπα. τι είναι σε τι ποια σκανδάλια με τίποτα. Και της ζωής μου να γίνεσαι τον παπά μου Μεγαλοεργολάβος κι εγώ. Αλλά τώρα που θα βγεις ίδιζα, και δεν θα κάνουμε κουβέντα Θα φύγω από αυτή τη Να φύγεις, να φύγεις. Αν θες για Είναι και αυτό Είναι και αυτό ναι Παλεύει για τρίτη θέση Δεν το έχει. Όχι όχι δεν είναι Γι' αυτό θα φύγω από αυτή τη χώρα Μα τι θα κάνεις Θα πάω σε άλλη χώρα Και να σου πω και κάτι Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της Και ο Σαμαράς Θα λήσα κάτω Για να βγει η Ελλάδα δεν πρόκειται <laughs> Τελικά ξέρουμε τι θα φάει <laughs> Έλα γεια. Άχου όνειρο που είδα Για Είδα τον Αντώνη φυλακή Απαπα πα. Τι είναι αυτά Α, τώρα προεκλογικά Την τώρα αρχηγό Ήου Και μέσα στη φυλακή έκανε παρέα με ένα ψηλό Παναδυναϊκάκι αρε φίλε Τι πράγμα είναι αυτό Άχου όνειρο Τι έφαγες το βράδυ Τι ξέρω ρε φίλε τι έφαγανε σηκούσε και δεν είχα λεφτά Το βορίδι δεν τον είδε συνταγματάρχη Ωρε φίλε λες Τίποτα Δεν μου λε, τι είπε λέει ο μπουτάρη. Τι είπε τώρα μια κολοτουμπίτσα τώρα θα ψηφίσει η Γιατί έχει συστηματικού. Τι συναισθηματικό παιδί. μπορεί να έχει με το κουβέλι. Είπε... Σε έχει υπνοτίσει πολλές φορές oh. και έχεις ένα δέσιμο Τον βλέπεις μανούλα Είπε ότι θα σώσει στο ποτάμι και θα ψηφίσει η Κάτι τέτοιο ε, Εδώ ισχύει τι πίνει και δεν μας δίνει ε? Τα κρασιά του Πειρά ρε αφούς για τη διαφήμιση του Σαμαρά Με το Το Νικόλα που δεν το λένε, Νικόλα και το λένε Κωνσταντίνο, τι ξέρει τι λέει να στείλε. έβγαλε, το πήρα και συνέτευξη. Είναι ένα παιδί από το περιφέρει, παίζει και στο ρατρόμι, το ντροπιάζει και τη φανέλα του ατρωμίτου και λέει ο παππού του: λέει, Δεν είμαστε λέει με το Σαμαράτο, έκανε το παιδί για να βγάλει ένα χαρτιλίκι. Δηλαδή οι άλλοι. Απληρώθηκε. Δηλαδή. Μαύρη εργασία. Λυπάλε Το λέω από κομπασάδικο τα έλεγα αυτά. Από κομπαρσάδικο λοιπόν. ήταν το παιδάκι. Από κομπαρσάδικο το πήρανε, ναι, ναι. Και Αν του προσπά... τα δώσε μαύρα. <Τι>... Όχι, να τα καταγγείλουμε αυτά. Ξέρω, να αποστάσαμε. Δε... Όχι, σιγά μην του κόψει και απόδειξη. Μήπω έχει εταιρεία το παιδάκι. Όχι, <Τι>... όχι. <Τι>... Πόσα παίρνουνε, ξέρει. Δηλαδή για την καζούρα που θα τραβήξει όλα τα επόμενα χρόνια, άξιζε τον κόπο, πόσο ήταν. Με τίποτα, αυτό σου λέω. Δηλαδή να ήταν ρε παιδί μου, καρα παιδί, είναι ο δημοκράτη έτσι από την Εκάλυψη, από την Καλαμάτα. να Πω μπράβο, πάει και στο σχολείο, τουλάχιστον λένε μπράβο αγόρι μου. Θα πηγαίνει τώρα αυτό το παγκοσμισμένο στο περισταίρι που έχει 40% ο ΣΥΡΙΖΑ και 10% το κουκουέ, και θα μπορεί να κυκλοφορήσει, θα μπορεί αυτό να κυκλοφορήσει στο ατρόμητο. Έλα, κύριε Απόστολ, εσύ! Εγώ! Τι κάνεις, καλά μου είσαι! Καλά εσύ! Πολύ καλά! Λοιπόν, σε παίρνω από εδώ από βόρεια. Που ήρθε και ο Δίο ο Χοντρούλη εκεί, ο Γλυκούλη, και λέει ότι η Βόρεια Ελλάδα θα ψηφίσει νέα δημοκρατία. Ποιο Γλυκούλη καλέ. Ο Γλυκούλη καλέ, αυτό ο πρωινό. Γλυκούλη με το Σαμαρά, όχι με όλου. Ναι, αγάπη μου, με το, με το Σαμαρά. Γλυκούλη. <συσχε> μέχρι τώρα ήταν πικρούλη, τώρα έγινε γλυκούλη. Παλιά ήταν πικρούλη με το Σαμαρά, τώρα είναι με το Σαμαρά, τον ο γυρίσματα, τι να κάνουμε. Εδώ α, να σου πω. Κάποτε είχε πάρει λέει συνέντευξη στον Καραμαλή και τον είπε ο Καραμαλή λέει σε κάποια φάση ότι ο λαός μας θέλει να πάει αλλού λέει αλλά εμεί δεν τον αφήνουμε. Πες να ότι ένας δεξιός τώρα θα ψηφίσει σύριδα και είναι light κομμουνισμός βασικά αυτός για μένα. Αλλά θα ψηφίσω έτσι γιατί αυτοί οι δεξιούλιδες χρόνια μας έχουν πήξει τα και μας έχουν πει ότι θα σας κάνουμε κράτος. Ε, λοιπόν, ας έρθουν οι κομμουνιστές, μπα και μας κάνουν κράτος αυτοί και φύγουν αυτά τα λέσια έξω και μείνουμε εμείς εδώ, ρε παιδί μου, να πούμε εμείς οι φτωχούλιδες. Δύο λόγια πήρα από φορμή λόγο προεκλογικά να σου πω, για τους φίλους μου που ψηφίσουν νέα δημοκρατία. Έχεις φίλους που ψηφίσουν νέα δημοκρατία. Αυτούς που μας ακούουν τέλο πάντων, και νομίζουν ότι μπορούν να γίνουν κάποια στιγμή πλούσιοι ή να κερδίσουν ακόμα κομμάτι ψωμί να του θυμίσω και κάτι τι έγινε με τα ξενοδοχεία. πολύ τουρισμού στα μελοκάματα 50 ευρώ ή να είναι μερικοί. Ζητάνε να μην πανε τι του λαού ενώ ουσιαστικά πλησιάθηκε ο λαό. Απ' την άλλη, κοίτα το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να καταλάβει ότι τα κλειδιά τη οικονομία θα έχουν αυτοί που έχουν τα χρήματα, όπω δεν μπορώ να καταλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομοσπονδία οικονομικών συμφερόντων που θέλει να βοηθήσει του εαυτού Αν ήταν για το λαό, ποτέ δεν θα είχε φτάσει σε σημείο να τα βοηθήσει, θα είχε διαλυθεί μόνο Να κοιτάξουν να έχουν ψηλά τη σημαία, βιωτελώς, να κρατάνε ψηλά την εργατική τάξη και το φέρμα του λαού, έτσι ώστε κάποια στιγμή. Να απαλαγούμε από όλου αυτού του δεξιά, αριστερά και εισαγωγικά ή τους κεντρώου και, και να κοιτάξουμε μια φορά η εξουσία να πάει στου εδάτε του λαό. <Τι>